Αστόρη καλτώρα, donde el sol de tu bravura, le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable de, de tu querida. Presencia. Oh, <muchas> <muchas> <muchas> Ναι, καλησπέρα, εσύ είμαι ο Δημήτρης που ταράμε κάθε Παρασκευή. Βέβαια, είχαμε να τα πούμε δύο Παρασκευές. Ε, λόγω του τιμή είπατε όλοι, πρέπει να Έχουμε την τιμή αυτή την Παρασκεύη να έχουμε δύο μέλη από τη δικούς Επιτροπή του Κινήματος του Δηλώνου. Είναι η μέτωπο, είναι η Μαρία Λεκάκου. Καλησπέρα σας. Και ο Γιάννης Οδάμουλης. Καλησπέρα Δράματι πράγματι θα τις τους και μπορείτε βέβαια να στείλετε τα μένυματά σας, να συμπαθούσουν σε, σε τι Μαρία, σε ακούγουμε. Και πάλι καλησπέρα ε, Η κατάσταση είναι κρίσιμη, Ζούμε ιστορικές στιγμές, τα το, το έχουμε καταλάβει όλοι μας. Ο κόσμος πίστεψε σε αυτό το νέο κόμμα, το αριστερό που ήρθε στην εξουσία. Ήλθησε, ε, διαπραγματεύτηκε, όσο μπορούσε, όσο δεν μπορούσε, ε, ψευδεστήσεις δημιούργησε, ψεύτηκες ελπίδε Ας πούμε ότι έκανε ό,τι μπορούσε. Βέβαια θα υποτιμήσουμε τη λογική τους και το πνεύμα τους, γιατί δεν μπορεί να μην ήξεραν ακριβώς τι θα αντιμετώπιζαν. Θα αντιμετώπιζαν από το ιερατείο της Ευρώπης όπως και αντιμετώπισαν τα μονοπόλια οι πολυεθνικές, οι τράπεζες οι εφοπλιστές το εφοπλιστικό κεφάλαιο το οποίο συνήθως προδιαθέτει ε, είναι ένα ισχυρό lobby ένα ιερατείο μια λυκοσημαχία είναι το κεφάλαιο της Ευρώπης ε, που οπωσδήποτε θα έφερνε αντιρρήσεις θα έδειχνε τα δόντια του ο καπιταλισμός δείχνει τα δόντια του, ακόμη και όταν έχει κρίση, όταν βρίσκεται στη θανάσιμη αγωνία του, δείχνει τα δόντια του, ακόμη και όταν είναι γερασμένος με σάπια δόντια του. δείχνει. Θα δείχνει πού? Στους λαούς βέβαια. Γιατί ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος, αποτελείται από τάξεις. Και δεν θέλει να το βλέπει αυτό, θέλει απλά. Δεν υπάρχουν γενικά λαοί και χώρες, κάθε χώρα έχει δύο κυρίαρχες τάξεις. Η μία είναι η τάξη του κεφαλαίου, των κεφαλαίωκρατών, των καπιταλιστών. και η άλλη, η μεγάλη τάξη, είναι η τάξη των εργαζόμενων η τάξη του φτωχού λαού και εν διάμεσα βέβαια υπάρχουν και οι τάξεις συνεσαίες όπως η μικροαστική, η μεσαία τάξη οι οποίες πρέπει να συντάσσονται με την πλειοψηφία με τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας, δηλαδή του λαού Φυσικό είναι να μην δεχτεί η διάρκουσα τάξη του Ιερατίου της Ευρώπης, τα αιτήματα της Ελαβίτσαρς, μιας μικρής χώρας, η οποία έχει το 2,5% της οικονομίας της Ευρωζώνης, η οποία είναι υπερχρεωμένη παρά τη θέληση του λαού. Ερωτήθηκε ο λαός που ε, καμε στα χρέη. Ε, η Ευρώπη, κυρίως η Γερμανική Ευρώπη, αναφέρομαι στη Γερμανία, γιατί αυτή θέλει να έχει τα ηνία όλη τη Ευρώπη. Επανάληψη εξάλλου της ιστορίας είναι και αυτό. Ε, η Ευρώπη λοιπόν, η Γερμανική, δημιούργησε τα πλεονάσματά της βασισμένη στα ελλείμματα του νότου, ε, Των χωρών οι οποίες μπορούσαν να είναι οι αδύναμοι κρίκοι και πρώτα απ' όλα η Ελλάδα βέβαια. Δεν ξεχνάμε βέβαια και την καλή μαθήτρια, όπως θέλουν να λένε, την Πορτογαλία, ε, την Ιρλανδία, την Ισπανία, ακόμη και την Ιταλία που είναι τεράστια δύναμη. Λοιπόν, η Γερμανία βέβαια τα έχει βάλει και με το Γαλλίας τη ακόμη, που η Γαλλία είναι η δεύτερη δύναμη η οικονομική. Επομένω, μπροστά σε όλο αυτό το ιερατείο, κυρίω το γερμανικό, α πούμε, ύψωσε το κεφάλι είναι ε, αριστερή κυβέρνηση, για πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα, η οποία πλαισιώθηκε από το λαό, πήρε την σχετική πλειοψηφία και συγκυβέρνησε μαζί με ένα άλλο κόμμα, το οποίο δεν ήταν ιδεολογικά όμοιο, παρότι τελικά κατέληξα από αντιμνημονιακές δυνάμεις σε μνημονιακές δυνάμεις. Έχουμε επομένως τώρα μνημονιακά κόμματα μπροστά μας που είναι η... το νέο μνημονιακό κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ Μαξίμου, γιατί υπάρχει και άλλο ΣΥΡΙΖΑ, με άλλο όνομα πλέον <laughs> από σήμερα, ε, είναι το Ποτάμι, είναι η Νέα Δημοκρατία και το Πασό που μας είχαν συνηθίσει και στους κολοτούμπες και στα μνημόνια και στο της κλπ. Από μία όμως αριστερή κυβέρνηση, στα λόγια έστω, δεν μπορεί κανείς να δεχθεί τη μνημονιακή πολιτική. Δεν παλέψαμε, δεν δώσαμε όλοι μας την ικμάδα και εμείς ως κίνημα δεν πληρώνει ο μέτωπο, αλλά και πάρα πολλές άλλες δυνάμεις, εξωκοινοβουλευτικές κυρίως και μέρη κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αγωνιζόμασταν τόσο καιρό για να μας έρθει πάλι ένα μνημόνιο και από τα παλιά δηλαδή από τα προηγούμενα των προηγούμενων συγκυβερνήσεων και όντω ήρθε το μνημόνιο Χαροπό και Καμαρωτό το οποίο περιέχει απίστευτα μέτρα δεν θα κουραστούμε τώρα να τα πούμε τα ξέρει εξάλλου όλος ο κόσμος και σε λίγο θα του έρθουν τα μπιδετάκια γι' αυτό λοιπόν η κυβέρνηση πλέον αφού υπέγραψε αυτό το μνημόνιο το οποίο μνημόνιο αυτό του επέγραψε εν πλήρη συνειδήση δεν μπορεί να λέει ότι Εξεπλάγει με αυτά που ζητούσαν και το υπέγραψε με το πιστόλι το πρόταφο. Αυτό ε, το ήξερε από τα πριν, ότι η μάχη θα είναι άνηση και δεν έπρεπε να σπέρνει τόσες αυταπάτες και ψευδεστήσεις στο λαό μας. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή από τις 25 του Ιανουαρίου έπρεπε να αρχίσει ένα WP να ψηφίζει μονομερό στα νομοσχέδια υπέρ του λαού. Άρχισε να κάνει κάτι δηλαδή, άργησε. Και επίσης να δείχνει στον αντίπαλο, γιατί περί αντιπάλου πρόκειται ότι εμείς έχουμε εναλλακτική λύση εδώ στην Ελλαβίτσα. Ας είναι πολύ μικρή, είμαστε με ιστορία, με αγώνες ως χώρα, αντιφασιστικούς αγώνες. Ε, και κάτι μας χρωστάει και από τα παλιά. Και έπρεπε λοιπόν να δείξει ότι έχουμε σκοπό να τα σπάσουμε κιόλας. Αν στη μάχη πάμε για να πεθάνουμε, το χάνουμε τον πόλεμο, λέει ένα παλιό τραγούδι. Δεν το έκανε, εξάντλησε όλα τα αποθανατικά, υπομονή του λαού, κλείσαν οι τράπεζε, ε. ε. ε. μας έδειξαν τα δόντια τους, αυτό περιμέναμε. Μια αριστερή κυβέρνηση δεν μπορούσε να είναι το παράδειγμα προ μία για τους άλλους λαούς της Ευρώπης. Και έτσι καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Μας λένε τώρα, με θράσος περισσό βέβαια, ότι το ε. μνημόνι αυτό είναι καλύτερο, έχει καλά στοιχεία. Εντάξει, δεν είμαστε κυπροτάριδες, <laughs> όχι μόνο εμε Ω παλιά αγωνιστέ, αλλά και όλος ο λαό ο ίδιο. Απλά είμαι στεναχωρημένοι γιατί ο λαό γελπίσε. Και εμεί οι ίδιοι ω κίνημα τη στηρίξαμε στα θετικά. Ελπίζοντα ότι θα την πηγαίνουμε πιο αγωνιστικά κλπ. Έρχονται και σε επαφή με το σταθμάκι και, ε, και για τα διόδια και για τα, το θέμα των περιστηριασμών κλπ. Λοιπόν, τέλο πάντων, να μην τα πολυλογούμε. Η κυβέρνηση τελικά παραιτήθηκε. Γιατί βέβαια έχασε την πλειοψηφία γιατί έστω και το όριο των 120 το άχασα και πήγαμε στους 118 δουλευτές στο στην τελευταία ψηφοφορία ε, και έτσι δεν μπορεί να σταθεί μόνη της. Δεν το έκανα όμως γι' αυτό, δηλαδή δεν παρατήθηκε Αυγουστιάδικα και προκήρυξε express τις ε, για να κάνει μετά από τις εκλογές κάτι το θετικό για τον λαό. Παρατήθηκε, επειδή... όχι πάνω περάσουν τώρα και η έρεξη στην κυβέρνηση ε, η Ζήριζα, γιατί το, το... το παραπεράσουνε, παραιτήθηκε γιατί θα μπορούσε να ζητήσει η ψήφο η... η... εμπιστοσύνης και να περάσει το νομοσχέδιο, αλλά ήθελε να παρατηθεί. Ναι, ναι. Έ, έκανε λοιπόν πολύ σωστά Γιάννη, παραιτήθηκε η κυβέρνηση ε, θέλοντας, γιατί το με τόση ταχύτητα, 응? sí. για να κάνει κάτι το καλό και το ωφέλιμο προς όφελους του λαού μετεκλογικά όσο και να βιαστούμε ότως ή άλλος, τα μνημόνια είναι τόσο βάρβαρα που δεν μπορεί να γίνει τίποτα το καλό για το λαό αλλά για να μην νιώσει, πιστεύω, ο λαός τις συνέπειες των βάρβαρων αυτών μέτρων, τα οποία σιγά-σιγά τα μπιλετάκια θα έρχονται και θα το αισθανθεί στη ζωή του, στην τσέπη του, στα παιδιά του, yeah. στη ζωή του, ε, και επίσης, δηλαδή να κρύψει τα μέτρα, α πούμε, αυτά που έρχονται, γιατί κανένας δεν μπορεί να μελετήσει διεξοδικά από το λαό το μνημόνιο, και οι βουλευτές δεν πρόλαβαν. Είδατε τι έγινε στην τελευταία ψηφοφορία, μέσα σε τρει έλεγε ο σύντροφος, φίλης. Ότι πρέπει να τελειώσουμε, ας είναι Να βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Ε, για να κρύψει αυτά τα υπόδεινα μέτρα. Και να βέβαια να κάνει ό,τι κάνανε τόσα χρόνια. Οι προηγούμενε κυβερνήσει, οι φιλελεύθερε, να υφαρπάξει την ψήφο του λαού. Τι άλλο. Και επίση ε, να ευνηδιάσει τα άλλα κόμματα. Και τα κόμματα των, του αντίπαλου στρατοπέδου. Αν και τώρα yeah, οι συστρατευτέ, βέβαια. Αλλά και βέβαια τι. Ε, ε, Τη αριστερή πλατφόρμα που εξέφραζε απόψει αριστερές και αντιμνημονιακές ακόμη, έτσι, και υπήρχαν και ορισμένοι σύντροφοι από εκεί σε υπουργεία, ε, και ήθελαν να του ευνηδιάσει και αυτούς, ώστε να μην μπορέσουμε να, να συνταχτούμε ε, και να μην μπορέσουν να λάβουμε και μέρο στι εκλογές. Γι' αυτό άρχισε και έλεγε τώρα η πρέσβειο, επήρξε και οι εκλογές, κλείνει και δεν μπορεί να και 6 μήνες και τώρα παραμονή που θα γίνει να παρατηθεί η κυβέρνηση εκείνης στις φορές <συρίες> και να ξαναδιαπραγματευτείς τα αεροδρόμια και μετά στη Θεσσαλονίκη τα έχουμε ζήσει χρόνια ολόκληρα. Μας τα έχουν πει τα παραμύθια, αυτά έχουμε μάθει ακόμα και να το Λοιπόν, και οι προκύριες εκλογές το συντομότερο δυνατά για να μην προλάβουν να συσπηρωθούν κάποιες <συρίες> άλλες δυνάμεις. <συρίες> τώρα ο Παγκόσμιος Ραφαζάκης με την κίνησή του με τη λαϊκή Ενότητα, το κόμμα που κάνει ε, είναι κατεβαίνει σε σαν, σαν, σαν κόμμα στη Βουλή με 25 βουλευτές. Προ το παρόν, γιατί. Προ το, το παρόν. Και... Είναι πλατή κίνημα αυτό. Και θα πάρουν μιλό την μιλόματο. απάντησή του αυτοί που νομίζουν ότι θα μπορέσουν να μας βάλουν το... το Χαλινάρι στο Σοβέκο. <σχελίδο> Όχι, δεν είναι ο Χαλινάρι. Για να αντέχει άλλα ψέματα που τους έχει μάθει απέσχοντας από τα όσο και να προσπαθήσουν να, να, να σπηλώσουνε και να πούνε ότι αυτοί είναι οι αντάρτες που φύγαν και τα λοιπά. όχι δεν είναι αυτοί οι αντάρτες οι, οι, οι ψεύτες είναι αυτοί που άλλα ελέγανε και άλλα κάνανε λοιπόν, η ε, Λαϊκή Ενότητα ε, από ότι ξέρουμε και από την βλέπουμε μου όλοι αυτοί οι βουλευτές που κατεβαίνουν και έχουν σημαντίσει την Λαϊκή Ενότητα ε, έχουν μια γραμμή σταθερή ούτε από το μνημόνιο ψηφίσανε, ούτε αυτό το μνημόνιο ψηφίσανε και ούτε αυτό το μνημόνιο ψηφίσανε. Λοιπόν, από εκεί πέρα ας ε, καταλάβει ο κόσμος τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να ενωθούμε όλες τις δυνάμεις οι, οι προοδευτικές ε, που, που ψηφίσαμε το όχι, καταλήκαμε το όχι, το, το όχι για να σταματήσουν αυτές οι βάρβαρες πολιτικές. πολιτικές. Οι να πω κάτι εγώ βάλτε ένα μια ανωτερία να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Okay. and He the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 say remember say goodbye he didn't take the time to lie bang bang he shot me down bang bang i hit the ground bang bang that awful sound Θα να απαντήσω στον Γιώργο, έχουμε να, να ακουράτη, Γιώργο, τώρα θα σου απαντήσω το που μας ρωτάς. Μα ρωτάς ε, γιατί δεν κατεβαίνουμε με το ΕΠΑΜ και ποιο η θέση μας με την Δραχνή και με το Ευρώ. Σε αυτό το αρμοδιότερη νομίζω ότι είναι η Μαρία. Μαρία, σε έχουμε να μας δώσει την απάντησή σου στον κύριο Γιώργο. Με το ΕΠΑΜ, ε, από τα χρόνια που ιδρύθηκε, γιατί εμείς είμαστε παλιότερο κίνημα, ε, είμαστε συνεχώς στους δρόμους. Ε, ιδίως τα ειρηνοδικεία του τελευταίου καιρό δεν δηλαδή, λέω για τις προηγούμενες φάσεις ε, έχουμε φάει τα μουστάκια μας έχουμε λιώσει τα παπούτσια μας κλπ <laughs> λοιπόν ε, οι συναγωνιστές του ΕΠΑΜ όντως είναι οι περισσότεροι από τους που έχουμε έρθει σε επαφή βέβαια και είναι στους δρόμους ε, αγωνιστές πραγματικοί με θάρρος, με τσαρανό, με τόλμη δεν εγκαταλείχουν εύκολα τον αγώνα ε, νομίζω ότι μοιάζουνε σε αυτό και έχουμε βρει κοινό βηματισμό. Οπωσδήποτε ε, ε, ε, με το ΕΠΑΜ συζητάμε και μάλιστα θα συζητήσουμε και άμεσα, τώρα άμεσα. Δεν έχει τίποτα τελειώσει και δεν ξέρουμε αν το, ΕΠΑ, το ΕΠΑΜ. Το επάν δεν έχει ανακοινώσει τουλάχιστον από ό,τι έρχεται στην αντίληψή μου. Ε, την κάθοδο ε, στο, στον εκλογικό αγώνα τώρα ε, αυτοτελώς ε, μόνο του. Και υποθέτω ότι σκέφτεται συνεργασίες και το ΕΠΑΜ. Ε, γι' αυτό το λόγο, επειδή εμείς δεν παντερευόμαστε κανέναν ε, και είμαστε σε συνεχείς ομιλίες, συνομιλίες μάλλον ε, με άλλα κόμματα, μικρά, μεγάλα και με ε, αγωνιστές ε, ε, α, μοναχικούς, να πούμε ε, θα συζητήσουμε και έχουμε συζητήσει αλλά ε, θα συζητήσουμε και άμεσα με το ΕΠΑΜ Μακάρι να μπορέσουμε όλοι να μπούμε κάτω από μια κοινή ομπρέλα για να μην διασπαστούν οι ψήφοι, σε αυτή την περίπτωση γιατί είναι στιγμή ε, πιεστική αυτή η στιγμή Είναι στιγμή ιστορική Και καλό είναι ε, να, ε, Τις διαφορές μας να τις τρογγυλέψουμε λίγο Και να βάλουμε τους άξονες τα προτάγματα Το πρώτο πρόταγμά μας Το κοινό όλο και το επάνω βέβαια Είναι το αντιμενωνιακό πρόταγμα Στην προκειμένη περίπτωση ε, Επίση, η λαϊκή κυριαρχία Και η εδαφική μας Τώρα ας πούμε με τα αεροδρόμια τα 14 που ξεπουλάμε, τα καλύτερα μας φιλέτα, ε, τα εδάφη μας μπαίνουν στην κρατική φράπορτ. Η, ε, η φράπορτ είναι κυρίως κρατική. Έχει και άλλα κεφάλαια μέσα, αλλά είναι κυρίως κρατική. Δηλαδή αυτό που λένε ε, για την ιδιωτικοποίηση ε, δεν ισχύει, γιατί μεταφέρεται στο κράτο, από ένα κράτος το άλλο. Χάνουμε την εδαφική μας ακαιρεότητα. Λοιπόν, ε, επομένως οι αγώνες είναι μπροστά μας, ε, ελπίζω να μπούμε ε, όλοι κάτω από μια κυρία ομπρέλα για να είμαστε δυνατοί Γιατί ο χρόνος είναι λίγος αυτή τη φορά Έχουμε ένα μήνα περίπου και πρέπει να συντάξουμε τις δυνάμεις μας ε, Και όλα μας τα θέματα θα ταλήσουμε στο δρόμο Λοιπόν για το θέμα του νομίσματος επίσης δύο κουβέντες ε, Κοιτάξτε να δείτε συναγωνιστέ, Το νόμισμα είναι ένα εργαλείο Δεν είναι το άπαν. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει και καπιταλισμός με δραχμή, όπως υπήρχε και πριν μπούμε στο ευρώ, έτσι δεν είναι, δεν είχαμε δραχμή. Φυσικά. Και άλλες χώρες που είναι εκτό ευρώ τώρα δεν ευημερούν, εντάξει, δεν είναι το νόμισμα το οποίο θα μας φέρει την ευημερία. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να υποτιμηθεί, έτσι, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις εξαγωγέ μας και να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε για ένα διάστημα, αν έχουμε και συνεργασματικά αποθέματα και αν έχουμε κυρίως πρωτογενή οικονομία και ανάπτυξη αλλά και δευτερογενή. Έτσι δεν δηλαδή, είναι. Να μπορέσει ο κόσμος να λειτουργήσει, να αναπνεύσει κλπ. Λοιπόν, ε, Υποτίθεται ότι μπαίνεις σε ένα νόμισμα ε, εθνικό όταν όμως έχεις, ε, δεν έχεις εξαντλήσει τα πάντα όπως εξήτλησε ε, ο μνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ ε, μέχρι τώρα τους 7 μήνες που κυβερνάει που δεν άφησε ε, αποθεματικό, αποθεματικό Έλεγε βέβαια ότι είναι η πολιτική του αυτή και ότι είναι η πολιτική της πίεσης. Αυτό όμως δεν σε κάνει δυνατό και ισχυρό να μπορέσεις να ορθοποδήσεις αμέσως μετά με ένα νόμισμα ε, εθνικό. Ε, βέβαια είναι, δεν, είναι, δεν είναι αυτό ο σκοπός στο νόμισμα. Είναι ποιος κρατάει τα κλειδιά της οικονομίας. Αν έχουμε καπιταλισμό με δραχνή ή αν έχουμε ευρώ ε, με καπιταλισμό, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Είναι κρατάει τα κλειδιά της οικονομίας. Έχουμε κοινωνικοποιήσεις τα μέσα παραγωγής, έχουμε εθνικοποίηση τις τράπεζες. Ε, Καταλάβατε ε, τι εννοώ, ε, είναι ε, θέμα ε, συστήματος. Ολόκληρους. Είναι, ε, είναι κάτι, αλλά είναι εργαλείο. Γι' αυτό το βάζω στο τέλος της ιεράρχησης. Μη κολλά, μην κολλάμε, μην είναι το ταμπού ή νόμισμα ή τίποτα, δεν μας λύσεις τα προβλήματά μας το νόμισμα, είναι ποιος θα το μεταχειριστεί. Θα το μεταχειριστεί μια κυβέρνηση ε, η οποία ε, εκπροσωπεί το λαό για τα συμφέροντα του λαού. Έτσι, μια κυβέρνηση η οποία ε, έχει κέντρο τις πολιτική της στον άνθρωπο και τις ανάγκες του πνευματικές και ηλικές. ή μια κυβέρνηση νεοφιλελεύθερη, οπότε αν είναι νεοφιλελεύθερη η κυβέρνηση και πέσουμε στα ίδια, Τάρταρα δεν λέει τίποτα, απολύτες με νόμισμα. Τι μπορείς, ναι, μπορείς. Τίποτα αυτής, ναι, από αυτή πρέπει ο κόσμο να σπιωθεί γύρω από τουλάχιστον, πούμε, κάποιο τρόπο. Ας είναι, με, με, με την Λαϊκή ενότητα. Ε, ενότητα, ενότητα που ξεκινάει αυτό το πέρα. δεν θα το, το ε, έ κάποιος. Ε, ναι. ε, άνθρωποι, σπληρώνομαστε βέβαια, άνθρωποι οι οποίοι έχουμε στον δρόμο, εμείς σαν κίνημα δεν πληρώνει ο που είμαστε 6 χρόνια στον δρόμο, ε, αντιστοκόμαστε στα διώδια, ε, στα αυκλήσεων νοσοκομείων, ε, στους πληστηριασμούς εδώ και, εδώ και ένα χρόνο είμαστε ο Ελλονδικείο του Ηλίου και αντιστοκόμαστε σε πληστηριασμού δεν έχει γίνει ότι είναι πληστηριασμός αυτό το Ελλονδικείο μέσα από εκεί ε, και άλλοι συναγωνιστές οι οποίοι κάποια στιγμή ε, κάνανε και λίγο πίσω εκμεταλλευθήκανε και, και το χρησιμοποίησανε σαν όπλο για να ανεβούνε στην κυβέρνηση για αυτόν την περιπτώσει η ουσία είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και δεν έχουμε εξασφαλίσει δεν έχουν στον εξαφαλίσια και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ε, ότι προστατεύεται η υπόλοιη κατοικία ε, εμείς θα, θα είμαστε στον αγώνα όπως και να, και να γίνει και για, για το Συμπείο και για το... πώς το λένε ε, και για τα διόδια... Και, και τα κοινωνικά αγαπά εμείς πίσω δεν θα κάνουμε έξι χρόνια μας το δρόμο και θα συνεχίσουμε να είμαστε όσο όποιο μεταρρύζει και να βρισκόμαστε. Όπω και, και αγωνιζόμαστε για να έχουν όλοι οι συμπολίτες μας ρεύμα, νερό, να μην έχουν αυτά τα προβλήματα, σύπηση, όλα αυτά νομίζω το κίνημά μας πρωτοστατεί. Ένα λαός για να αγωνίζεται, πρέπει αν μη τι άλλο να μην πεινάει, να μην λιμοκτονεί. Δηλαδή, για να έχει και δυνάμεις πνευματικές και σωματικές. Ναι. Επομένως Λέβαια, η αλληλεγγύη που είναι το όπλο μας πρέπει κάθε μέρα να επιβιβιάνεται στην πράξη. Είτε εμείς σαν αγωνιστές μέσα στο κίνημά μας, είτε προ άλλου συναγωνιστές σε άλλα κινήματα, δεν μας νοιάζει θέλουμε ο κόσμος να είναι στον δρόμο, δεν έχουμε ταμπέλες και ούτε εγγύησης από τίποτα. Όλα δοκιμάζονται στην πράξη. Αν κάτι δεν μας κάνει δεν έχουμε καμία δέσμευση εντάξει, ε, να το ακολουθήσουμε. Στην πράξη όμως θα το δοκιμάσουμε. Μην είμαστε αρνητικοί εκ των προτέρων. Mm. Ε, Ας ενωθούμε όλοι μαζί σε μία μήνυμα βάση ε, διεκδικήσεων ε, ώστε να έχουμε και από το αποτέλεσμα και μετά βλέπουμε, λύμουμε και τις διαφορές μας ε, τις ε, ιδεολογικές που πι, πιθανόν να υπάρχουν και θα υπάρχουν ε, και οτιδήποτε άλλο, απλά πρέπει να, ε, να ξεπεράσουμε αυτό τον κάβο ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός και πρέπει να είμαστε όλοι, δεν περιστάται κανένας, όλοι ενωμένοι. Και αυτοί οι γρήγοροι κατεβαίνονες εκλογές παρατούμε γιατί το έκανε, το έκανε μόνο και μόνο γιατί σε λίγο και δέχονται τα μέτρα που έρχονται και ο κόσμος θα καταλάβει το πόσο έχει προδοθεί. Και πάει να προλάβει ή να ξανακυβε... συνεχίσει να κυβερνάει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να πάρει πλειοψηφία. Αυτό το βαλέο το βαλέο θα ρίξει στην πορεία. Γιατί έρχονται πολύ δύσκολες μέρες και πολύ δύσκολα μέτρα. Και ναι. τώρα δεν ξέρω πώς θα τα αρέσει ο κόσμος. Ναι, λοιπόν, καταλάβουμε... εγώ πιστεύω να πήρε την απάντησή σου. Εμείς είμαστε εδώ για, για ακόμα μισή ώρα. Στείλτε τα μηνύματά σας. Να σας δώσουμε τις απαντήσεις. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.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 When I grew up I called him mine He would always laugh and say Remember when we used to play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 Και πάλι, Γιάννη μου, να πεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτά τα γεγονότα που γίνονται. Εντάξει, η κατάσταση είναι λίγο περίεργη αυτό το διάστημα. Ε, πρέπει να, να ενημερώσουμε τον κόσμο για, το, για τις κινήσεις που θα κάνουμε. Ε, αυτή τη στιγμή κάνουμε κάποιες επαφέ ε, και με άλλες, ε, ε, άλλους συναγωνιστές οι οποίοι έχουμε βρει στον δρόμο και με το ΕΠΑΜ και με, το, και με κάποιους οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από τους ανέργους, έχουν διαγραφείς να δούμε πώς μπορούμε να, να συμπληρώσουμε όλους ε, ε, αυτούς που, τους συναγωνιστές που βρισκόμαστε μαζί στο δρόμο ε, να κάνουμε ένα κοινό μέτωπο και να μπορέσουμε να αντικρούσουμε αυτό το, το, το, το την που έρχεται ε, ε, μπροστά μας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να, να σπιωθούμε και να αντισταθούμε. Δηλαδή να συσπιωθούμε όλες οι αντιμνημονιακές ναι, παροδάξεις. Εξαιρωμένη δεύτερη της Χρυσής Αυγής. Ναι καλά. Είναι δηλαδή, δηλαδή. το κατάει το δικό του... Αυτό θα... που... Ε, το το... καλεί πάντα και η παραδοσιακή τι, <σίλει> να περνούν αριστερά και εμείς και το καλούσαμε και δεν απαντάει το κουζίνο. Ε, το κουζίνο ε, ε, το... το... το... το... το... το... έχει μία δική του άποψη, <σίλει> ε, μία δική του γραμμή, <σίλει> ναι. δεν αλλάζει μυαλά. Αυτό είναι, αυτό ξέρει ο κόσμος, αυτοί έχουν παραμείνει. Σε θέλαμ... βασικό, απλά για να αλλάξει το σύστημα και από καπιταλισμό, να πάμε έστω στο σοσιαλισμό, στον πρώτο στάδιο, έτσι. Θέλει, είναι μακρύ ο δρόμος και θέλει ε, πολύ δρότα να θέλει δουλειά πολύ για να γυρίσει ο ίδιος, ε. Φίτσι. Και θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει να βρίσκεται κανείς, όχι μόνο στι διαδηλώσεις, να λέει ότι άκουσαν κιόλας πρόσφατα, ότι μόνο του κουκουέ, έκανε διαδηλώσεις τώρα αυτή την εποχή μόνο του κουκουέ, εντάξει. Με διαδηλώσεις, όλοι κανέναν διαδηλώσεις, σκοπός είναι να πεθούν μαζί, σαν πού είναι Θέλουν ε, μόνο να Να έχουν την πρώτη καθεδρία. Πρέπει να, να, να, να κοιμάσαι αυτό. Μην το συζητάνε τώρα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουν οι διαφορές. να έναν βαθμό λάθος δρόμο, τώρα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση με το κουκουγιά στις διαδηλώσεις είναι αυτό που θα σου πω που το έχω δει και το βλέπω και το βλέπω. Κρατά το Μάρκολο στο χέρι γιατί κόλκα κόλκα και λένε έξω οι Αμερικάνοι. Εντάξει, όχι να το πω τώρα. Εντάξει, πολλοί μπορεί να αφαιρέσουν κανέναν λακωστάκι. Εντάξει, δεν είναι κατάλαβα. Τέλος πάντων... Δεν πειράζει, ας αγωνίζονται και ας την έχουν φοβάσει. Αυτό που είχα εντοπίσει εγώ και είπα ξέρετε κάτι, θα πάμε για εκλογές, ήταν όταν βάλαν το χαικάλι στο εισευουργείο. Αυτό μου θύμισε... Πάντως ζήτησε συγγνώμη. Ξέρετε, στη Μαρία μου θύμισε πώς τον έκανε αυτό που ήταν Δήμαρχος στο Χαλάδι. Τον ο υπουργό και μετά από ένα μήνα έγινανε εκλογές. Ναι, ναι δημοκρατία, πως πολλή... <συντήριο> ε... δε... μετά από ένα μήνα έγιναν εκλογές. Το ίδιο το... το... το... το... γίνει και τώρα. Μπήκε ο Χαϊκάς, μετά γίνονται εκλογές. Για Ναι, εντάξει, <συντήριο> κρατάγανε η... την σημαία την απόλυτα. Ε, κάτι για Γερμανοτζολιάδες, κάτι τώρα, κάτι το άλλο. Μα είχε παιχνίδι, τη... κάτι για χρωότρους να δούνε. Εντάξει, τώρα ε, τα παραδόξανε εμένα... όλα και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός. Εντάξει, τώρα θα κατέβει μόνος του, ναι. αλλά θα συνεργαστεί με τον... Το... Κατέβει, ο... γιατί μάλλον δεν έφυγε ποιος είναι. Το οποίο κανένας φορά στην Εβραία μες τους Νάβες στα 4-4 ετών και κάθεσε στα 4 ετών. Δηλαδή, ήταν για λίγα πράγματα. Ήταν αριστερά, Λοιπόν, στους αγώνες όλοι δοκιμάζονται, ε, το κουκουέ δεν μπορεί να επικαλείται πάντα την ιστορία του, γιατί η ιστορία του δεν έχει απλά γράψει τις λαμπρές ιστορίες από μόνο του το κουκουέ, αλλά και πολλοί άλλοι αγωνιστές και ήταν και σε άλλες οργανώσεις αριστερές και όχι μόνο. Εντάξει, λοιπόν, ε, και δεν, ε, πολλές φορές ε, δεν θα ξεχάσουμε βέβαια και τις συμφωνίες, βάρτιζα κλπ, εντάξει, που κλαίρανε οι αγωνιστές. Παραδίδωτα στα όπλα, να πάμε και στα παλιά. Σεβόμαστε τους αγώνες, Ούτε, όχι, όχι, όχι, δε, όχι μόνο των αγωνιστών του ΚΚΕ, αλλά και όλων των αγωνιστών. Και της εξουλειτουργικής αριστεράς και των κινημάτων. Κάθε τι που κάνει κάποιος ε, και το προσφέρει προς το κοινό καλό, στον αγώνα για το κοινό καλό, είναι καλοδοπούμενο. Δεν υπάρχουν ταμπέλες, εντάξει, και δεν κρατάει κανένας, ε, δεν έχει το μονοπόλιο. Έτσι, του αγωνιστή. Και όλα πάλι δοκιμάζονται την πράξη. Αγωνιστές, φανατικοί, πήγανε στο αντίπαλο στρατόπεδο, ξεπούλησαν, πρόδουσαν, πολλές φορές έχει γίνει στην ιστορία. Πρέπει να δοκιμάζεται κάτι στο χρόνο, όπως μια σχέση ανθρώπινη. Έτσι, δοκιμάζεται στο χρόνο, έτσι και αυτό. Εντάξει, άρα το κουκουέ ε, να μην έχει αυτή την έπαρση, ε, δεν κρατάει το κλειδί της αλήθειας στο χέρι όλα αλλάζουνε και πρέπει να τον βλέπουμε δίπλα μας να μην κάνει αλλού συγκεντρώσεις ε, να κάνουμε και στη ΔΕΘ θυμάστε όλοι ε, να μην όταν συμμετέχουμε σε διάφορες απεργίες που ξελέγχει το κουκουέ τα σωματεία κλπ ε, να μην μας βλέπουνε με ε, στραβομάτι, γιατί όλοι Μάση θα θυμάμαι στη ναι, ε; και σε πάρα πολλά άλλα θέματα ε, ότι δεν ελέγχουμε να θέλουμε να μην υπάρχει και όπου δεν είμαστε η πρωτοπορία ε, δεν μας ενδιαφέρει πού θα πάει κατά διαβόλου ένας αγώνας. Εντάξει, λοιπόν, τέλος πάντων, παρόλα αυτά ο Λαφαζάνης κάλεσε για το κούκο, ε. ε, το οποίο ξέρει βέβαια ότι δεν θα ανταποκριθεί. Λοιπόν, δημιουργούνται από την Επιτροπές Αγώνα κατά των Μνημονίων, εντάξει, γιατί ό,τι δεν αποδέχεται κανείς, ε, πρέπει να μάχεται γι' αυτό. Έτσι δεν είναι. Να το μετατρέψεις στο αντίθετό του. Εγώ θέλω να δω τώρα αν, αν θα γίνουν εκλογές και αυτό που δεν, δεν, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Να βγει πρώτο και αυτοδύναμο ο ΣΥΡΙΖΑ, να δω τι συνεργασίας θα κάνει. Αυτή είναι η απορία. Αυτοδύναμο δεν το πιστεύω. Πρώτο κόμμα μπορεί. Γιατί τότε, τότε η, συνείδηση, για εκλογές, η, η συνείδηση του λαού ε, δεν είναι αντανάκλαση αυτόματη της πραγματικότητας. Μπορεί να αργεί. Έτσι δεν είναι. Α, έχει, έχει, μπορεί να κάνει. Αυτά ε, το... Και τη Νέα Δημοκρατία έχει μαζί του και με, το, με το, το, ποτάμι. το Ποτάμι θα το κάνει οπότε Με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα συνεργαστεί, αλλά με το Ποτάμι. Το ποτάμι. Γιατί... Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, θα συνεργαστεί με τον Πόμπολο. τέλος αλλάξει, πάντων. Αλλά άμα, άμα νομίζω ότι εκεί πέρα τον εκφράζει αυτή το Ποτάμι για να κάνει συνεργασία και δεν τον εκφράζει... Ε, είχε αυτό... πει που... ο Νιέλη ότι όταν ε, ο καπιταλισμός, δεν είπε τη λάξη καπιταλισμός βέβαια, Νιέλη, δεν... Ανέλη ο Ανιέλη Ζαπισφύαται. Είχε, είχε πει κάτι πολύ σοφό, πολλές φορές από τους αντιπάλους, από τον εχθρό, βγαίνουν πολύ σοφές κουβέντες, γιατί είναι συνειδητοποιημένος ο εχθερός. Ο λαός δεν ξέρω κατά πόσο είναι συνειδητοποιημένος. Είχε πει, είχε πει ε, ότι όταν ε, ε, το κράτος, έτσι και ενώσω το καπιταλιστικό κράτος, ε, δεν ε, μπορεί να έχει μια δεξιά κυβέρνηση, καλό είναι να έχει μια αριστερή κυβέρνηση για να τα βγάλει πέρα. Γιατί μία αριστερή κυβέρνηση μπορεί να εξαπατήσει, έστω για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ε, ή μικρότερο, δεν έχει σημασία, ε, ε, να εξαπατήσει το λαό, γιατί είναι αριστερή κυβέρνηση και μπορεί να καταλαγιάσει και η διάθεση του λαού για αγώνα, γιατί είναι και η ανάθεση. Ο ο όλοι ξέρουμε για την ανάθεση ο, ο λαός, ε, επαναλαμβάνεται η ιστορία, αλλά πολλές φορές ως φάρσα και ως τραγωδία. Ε, η δημοκρατία της Βαϊμάρης, εννοείς. Αξιβούν. Λοιπόν, ε, και είχε πει ότι για την αριστερή κυβέρνηση. Α, το θυμήθηκα με τις πρόσφατες εξελίξεις, γιατί ο λαός πίστεψε, έτσι, η ελπίδα έρχεται κλπ. Ε, και μια αριστερη, από μια αριστερή κυβέρνηση δεν, το, δεν την περίμενε αυτή την τεράστια κυβίστηση, ε, ολυμπιακών προδιαγραφών μπορώ να πω, ε, και ώστε να προδοθεί τόσο πολύ και μέχρι να γίνει η συνειδητοποίηση αυτού του πράγματος, Μπορεί να περάσει και κάποιος καιρός. Βέβαια υπάρχει η αμήλικτη πραγματικότητα που δεν θα μπορεί να ζήσει, οι φόροι θα τον χτυπάνε, τα χρέη προς την εφορία, προς τις τράπεζες, εντάξει. Και έτσι πιστεύω έρχεται και η συνειδητοποίηση του πράγματος. Καλό είναι να προβλέπουμε να βλέπουμε κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων. Εμείς υποτίθεται πιο ε, σκεπτόμενοι άνθρωποι, να το πω έτσι, ε, χωρίς έπαρση βέβαια. Ε, γενικά οι σκεπτόμενοι άνθρωποι, οι ουμανιστές, ώστε να βλέπουμε κάτω, κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων, να έχουμε αναλυτική σκέψη και να μην εντυπωσιαζόμαστε από υποσχέσεις, παρά να περιμένουμε να τις βλέπουμε να πραγματοποιούνται και να δρούμε μετά, να κάνουμε πράξεις. Αυτό είναι το κύριο. Πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο εδώ, είχα ερωτηθεί πώς βλέπουμε την κυβέρνηση αυτή. Και είχα πει, πιστεύω να το θυμάται και ο πάνω εδώ, ότι εμείς τους περιμένουμε στη γωνία. Το θυμάμαι. Δεν, είναι. δεν είμαστε και δεν έχουμε okay. κατησυχάσει εδώ. Τους περιμένουμε. Δεν έχουμε υπογράψει τίποτα άκριβος. με κανένα. Ακριβώς. <laughs> εμείς ξέρουμε από μόνο μωρίς. Ακριβώς. Στη ζωή μας. Γι' αυτό οπότε, έχουμε και μηνήσεις, Οπότε, οπότε <laughs> πάμε για ένα λεπτό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Okay.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 say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down.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 Υπό, γεια σα και πάλι. Λοιπόν είμαστε στον Άρη για ακόμα 5 λεπτά. Μαρία, θέλει να θίξει κάτι εσύ, Γιάννη. Θέλει να σε Μαρία, εσύ. εσύ, ε, εσύ, εσύ. Ε, κοιτάξτε να δείτε του συναγωνιστέ. Δεν υπάρχουν ε, μνημόνια δεξιά και αριστερά μνημόνια. Αυτό είναι μια πάτη. Ε, είμαστε κατά των μνημονίων. Γιατί τα μνημόνια είναι κάποιοι όροι δυσβάστακτοι που προϋποθέτουν μία δανειακή σύμβαση. Δηλαδή, παίρνεις ένα δάνειο, όπως και σε μία τράπεζα, το ίδιο δεν κάνει κανείς. Και μετά υπάρχουν οι όροι για να μπορέσεις να πληρώσεις το δάνειό σου. Λοιπόν, οι όροι αυτοί, τα μέτρα δηλαδή, είναι τόσο σκληρά και αβάστακτα, που στην πραγματικότητα δεν έχουνε ελπίδα να πραγματοποιηθούν. Γιατί χτυπάνε όχι μόνο τις μεσαίες τάξεις, γιατί το κεφάλαιο το αφήνουν σχεδόν ανέπαχο όπως πάντα χτυπάνε το λαό. Ας πούμε ο FPI, είναι ένας έμμεσος όρος, δεν κοιτάζει τα πορτοφόλια, ούτε τα έσοδα, ούτε τα σπίτια, ούτε τις περιουσίες, ούτε τις τυρίδες κάποιου. Είναι, χτυπάει όλα τα προϊόντα. Εντάξει, ε, οι συντάξεις από ό,τι είδατε, αποδεκατίζονται σιγά σιγά. Τα επιδόματα, το ΕΚΑΣ, ε, είχαν πει ότι η σημαία τους είναι ότι δεν θα υποχωρήσουν οι συντάξεις πάλι, γιατί έχουν ήδη αποδεκατιστεί και όμως δεν εφαρμόστηκε και, ε, και το χειρότερος... ακόμα και ε, το χειρότερο και όλας μπορούμε να πούμε είναι αυτό το καινούριο τάιπερ το οποίο ξεπουλάει στην κυριολεξία τα εδάφη αυτής της χώρας. Ε, έχει βγει στο σφυρί, έχουν βγει στο σφυρί μάλλον και τα ασημικά και τα πάντα. Λοιπόν, όλα για τους δανειστές. Όλα για να τους τα επιστρέψουμε με τόπους. Ε, όπως είδατε και η δόση που μας δόθηκε τώρα, θα πάει για τα δάνεια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο ΔΟΝΟΤΟΥ, στον ESM, ε, Δεν θα μείνει απολύτως τίποτα. Λένε ότι θα μείνουν 900 εκατομμύρια. Δεν τα πιστεύω ούτε κι αυτά. Τα οποία από 600, θα δοθούν, θα θα θα το... ναι, ναι, ναι, ε, για τα ληξιπρόθεσμα. Ναι, ναι, ναι. ε, τέλος πάντων, ε, δεν γίνεται έτσι το πράγμα. Λοιπόν, μνημόνια δεν υπάρχουν δεξιά ή αριστερά, είναι όλα επέσχυντα. Ο λαός πρέπει να καταλάβει τις αστήρευτες δυνάμεις που έχει, και αριθμητικές, αλλά κυρίως έχει το δίκιο με το μέρος του, και να ανασκουμποθεί, να δει τον εχθρό ποιος είναι, να μην έχει θολούρα, να φορέσει τα ταξικά του γυαλιά, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι για τον φασισμό, να δει καθαρά, να μην περιμένει διαμεσολαβητές για τα προβλήματά του. Δεν πρόκειται κανένας να ενδιαφερθεί για το πρόβλημα κάθε ενός συγκεκριμένα. Ο λαός σε μια μεγάλη τάξη, μια μεγάλη ομάδα με κοινά συμφέροντα και πρέπει έτσι συλλογικά να αντιμετωπίσει τον εχθρό, γιατί περί πρόκειται. Λοιπόν, ενότητα και αγώνας. Δεν έχω τίποτα άλλο να συμβουλέψω στον κόσμο. Ε, Εμείς, ε, ε, ε, ε, ε, ε, σε ένα κίνημα δεν πιο αλληνοιαίο μέτωπο, οποιουδήποτε κι αν είναι το αποτέλεσμα ή τον εκλογόν ή οτιδήποτε στις εργασίες κλπ. Ε, δεν θα υποστήτουμε τη σημαία μας. 6 ε, ε, χρόνια τώρα στον δρόμο ε, δεν ανταχαρίσουμε σε κανέναν. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στον αγώνα ε, δίπλα στον κόσμο, δίπλα στον λαό. Ε, γιατί πραγματικά έχει, έχει συνδεθεί το κινήματο «Εμπληρώνω» ενιαίο μέτωπο με τις ε, δράσεις ε, και τις διακολύσεις που έχουμε κάνει σε ανθρώπους ε, οι οποίοι το κάνουν όσους ξέραμε. Ε, έχουμε συνδέσει ρεύματα σε ανθρώπους αναξιοπαθούντες, έχουμε ζητήσει νερά, ε, έχουμε σταθεί δίπλα στον κόσμο, στα ισνοδικία. Ε, αυτά δεν θα ξεκολύσουμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε αυτόν τον αγώνα. Ε, αυτό θέλω να, να δώσω ένα μήνυμα στον κόσμο ότι... Φιλάτε κεφάλι. Ναι, κεφάλι και δια αναθέσεως δεν γίνεται τίποτα. Εάν ο κόσμος δεν κατέβει ε, σε κοινούς αγώνες, μην περιμένει μέσα τα κανάλια να ενημερωθεί, γιατί θα ενημερώνεται πάντοτε λάθος. Πάντοτε λάθος και θα περνάνε μια προπαγάνδα, η οποία ε, θα μας πηγαίνει συνέχεια πίσω. Στον δρόμο που βλέπει ο κόσμος την... την πραγματική αλήθεια. πραγματική αλήθεια και πώς ε, μπορούμε να την γιατί έρχονται δύσκολες μέρες και αν δεν ε, αν συντάξουμε τις δυνάμεις μας ε, θα έχουμε πολύ δύσκολες μέρες να περάσουμε. Ο αγώνας συνεχίζεται. Α, και μια τελευταία κουβέντα και από εμένα, ήθελα να πω για τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια να ξέρετε, επειδή με τον τουρισμό, ότι τα αεροδρόμια αυτά θα αγοράσουν τα μεγάλα τουριστικά πρακτησία τα οποία έχουν και δικά τους jumbo και, και, και τα έχουν εκεί πέρα αεροπλάνα και τα φέρνουν και θα εκμεταλλεύονται όλα αυτά, θα φέρνουν τα group τα δικά τους, θα έχουν τα δικά τους ξενοδογεία και εμείς θα είμαστε οι συρβιτόροι, όπως μας είπανε. Λοιπόν, το τελευταίο που έχω να πω εγώ είναι, όλοι μαζί μπορούμε. Ναι. Θα τρέξουμε, θα αγωνιστούμε, για εμάς δεν το συζητάμε γιατί στους δρόμους είμαστε κάθε μέρα. Όσο και τα ρεύματα και τα νερά που συμβαίνονται ένας από αυτούς ήμουν και εγώ, που κινήθηκε το κίνημα ενιαίο μέτωπο και μου τα έφτιαξε όλα αυτά και έχω βρει την υγεία μου ψυχολογικά μπαίνοντας σε αυτό το κίνημα. Σας ευχαριστούμε. Την άλλη Παρασκευή θα είμαστε πάλι μαζί. Σας <συσοκλή> <συσοκλή> <συσοκλή> <συσοκλή> Bang, bang. You hit the ground. Bang, bang.